Έλα ρε μπρο. πού είσαι? Έλα Ρεμάνιτο, Τι λέγα λα... Πού είσαι ρε μου? Έλα πλατεία μάν, για καβγά μάν, τα πιστόλια μιλάν, μάν, μάν, Να σου πω ρε φίλε, ισχύει ότι η του Μητσοτάκης δίνει 150 ευρώ τώρα ζεστό χρήμα για το εμβόλιο και τα λοιπά. Ναι, ναι. Από σήμερα λοιπόν στους νέους μας μια προπληρωμένη κάρτα ύψου 150 ευρώ. Ζεστό, ζεστό πλαστικό. Επειδή, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί το καιρό είμαστε ότι είναι κάτι πλαστικέ πουρσε. Ναι, πλαστικές. Τώρα, τώρα θα το πάρετε σε σχήμα κάρτα. Δηλαδή είσαι ξεκίνησε ας. με την πουρσα, να ξεχυλώσει λίγο και τώρα βάλε και την κάρτα. Η κάρτα είναι γιατί μπαίνει σε σχισμή. Είναι όπω τα παλιά τα μηχανήματα που βάζαμε την κάρτα. Ξέρω, πούμε, ξέρω, πάνω... ξέρω. Α, μα εσύ μάλλον ξέρει καλύτερα βέβαια. Ναι, εγώ δεν ξέρω παιδί μου, κάτσε καλά. Mm. Εν τώρα δεν έχει την κοπελίτσα ποιο είναι ο Τζο Σοβαρά, τώρα. Εγώ έχω ένα κοκεράκι Αλήθεια Ξέρεις πώ το λέω Όχι Τζο Πώ. Τζο Τζο Ναι έχει και εμένα ονόματε πόνυμο Για πες Τζο Κόκερ Καλό Α ωραία ε, <χελόν> δεν, δεν το έχω πιάσει Με συγχωρήσει το Τζο Κόκερ δεν ξέρω τι σημαίνει Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Τζο Κόκερ μάλλον Ε ναι δεν ξέρω Α καλά <χελόν> Καλά αυτό μου έχει τύχει άνθρωπο να μην ξέρει ποιο είναι η Queen You can leave your hat on Αυτό, αυτό. Ήτανε Δεν όμως, έχει ξεβρακωθεί ναι. αρκετά γι' αυτό. Τι να, ξέρει. Περίστα με πάλι ένα τηλέφωνο. Τώρα τον θα πάρω τα 150 ευρώ. Να την ξεβρακώσει, eh. Να σου πω τα 150 ευρώ. Ισχύει και για το 3Χ. Για πρίαμος και τέτοια. Είναι για όλα τα yeah. ξενοδοχεία, δεν κατάλαβα. Και φαντάσου ότι αυτό θέλω δηλαδή να. Μπορεί μήπως δηλαδή, μπορεί, μήπω λέει με τρόπο στου νέου να πάνε να Σα βάζω το ξενοδοχείο, εγώ. τραβάτε γαμμυθείτε. Κλείνω, καλώντα τα κορίτσια μα και τα αγόρια μα για να γαμμυθούν. Αυτό είναι. Με αυτό σου λέει: 150 ευρώ, ρε παιδί μου. Πάρε εκεί πέρα ξενοδοχείο. Πήρε, έστρε καπότη και τα λοιπά. Πήγαινε στον πρίαμο, κάνε τα πράγματα εκεί πέρα που Και έτσι λύνει τα προβλήματα, φίλε. Όχι τώρα Όχι μόνο αυτό, ούτε συνέδεια για υπογενετικότητα, ούτε τίποτα έτσι. Μπ Ούτε προφυλακτικά. Ένα. Τραβάτε, γαμιλθείτε, έχουμε πρόβλημα. Χρειαζόμαστε να κάνουμε συνέδρια <laughs> που να μιλάνε παπάδες. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε φιλώ. Έλα, γεια. μπρο. Yeah, σε φιλό ρε, bro. Αυτό. Έλα, μπρο. Γεια, yeah, μπρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλη, καλή, καλη, καλησπέρα. Σωθήκαμε, σωθήκαμε. Με αυτά τα 150 ευρώ. Πέσε μου, τι παροχέ. Δεν έχει ούτε πρωινό. Για ξενοδοχείο είναι αυτό και καράβια. Για να πληρώσει του εφοπλιστέ φίλου του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Που πήγαν και του κάνουν να οι κάφρυ. Έτσι. Να σε φάει το αγιάζι <Και> με στο air <Και> conditioner <Και> μέχρι <Και> να φτάσει στο κολόνισο. Να πα μετά στο ξενοδοχείο που δεν σου έχει ούτε πρωινό μέσα. Σε αυτά δεν φτάνει. την να φτάσει, τι να αυτορήσει. Έχει <Και> δει τι τιμέ στα ξενοδοχεία που τα δίνει αυτά για κίνητρα. Αυτό είναι ούτε για μια μέρα δεν σου φτάνει. Το ταξίδι και το ξενοδοχείο. Εντάξει, να πω μια κατημιά όμω. Μπορούσαν να το σκεφτούν και λίγο διαφορετικά. Oh. Θα μπορούσαν να βγάλουν και το λιγνάδι έξω. Είναι και το τάρκετ κρουμπ του. Α, για να αρχίσουν τα το κυνηγά το τους πισιλικάδες να εμβολιαστούν, σωστό. Τράβανε εμβολιαστείς, θα σε γαμίσω. Θα μπορούσε να είναι η καμπάνια, α πούμε. <Τι> θα μπορούσε, θα μπορούσε. Όλοι, γεια, σου. γεια σου. Ο νεκτάριο είμαι. Παρακαλώ, κύριε νεκτάριο. Πήρα να πω και εγώ τη δικιά μου, μαλά. Πε τι και εσύ. Πε τι, μόνο ο Πρωθυπουργό. Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα. Ε, άκουσα προχτέ τον Κερίδη που έλεγε ότι με συμφωνία τον εργοδότη μπορώ να κάτσω ένα χρόνο άνευ αποδοχών. Αυτό λοιπόν είναι ένα δικαίωμα που δίνουμε στον εργαζόμενο να μπορεί να μην χάνει τη δουλειά του και σε συνεννόηση με τον εργοδότη να μπορεί να λείψει αποδοχών φυσικά, εάν το θέλει ο εργαζόμενο για ένα χρόνο. Ναι, ναι, με συμφωνία τώρα Πριν να στου πυλάδε, οργανότη, δεν έχει σημασία. Ξέρετε, κατάφερα. Τι? Να κάτσω ένα χρόνο και με συμφωνία του οργανώτη να με πληρώνει. Γατάκια. Αμαν. Όπα, <συμφωνία> μάστορα, ωραίο, πώ το κάνει. Ε, ε συμφωνεί από τον εργοδότη. Τι, τι Δεν καταλαβαίνει. Είναι θέματα Μήπως ελεύθερος συμφωνία. Μήπω είσαι ελεύθερο επαγγελματίε και είσαι οργοδότη. Ένα, χρο... ένα χρόνο, εγώ είμαι ο υπάλληλο και λέω οργανώτη, ένα χρόνο με πληρώνει. Και μου είπε, μάλιστα. Μπράβο. Ορίστε αυτά να τα δείτε, να βγει στο Skyνα πει. Αυτά να τα δείτε που λέτε για το νομοσχέτο Χατζιλάκι. Ορίστε. Να, Για. ο κόσμος ε, λέει ευχαριστώ στους δρόμους Περνάει ο Χατζηδάκης και χειροκροτάει ο κόσμος Ένα χρόνο, θα κάθομαι, θα χειρώνομαι Συμφωνία από τον Οργοπούτη, γατάκια Όχι, μπράβο, Για. μπράβο Καλό καλοκαίρι Όχι, καλή πρώτη Anyway Λέγεται, παρακαλώ. Α, Σήκωσε τώρα επιτέλου. το επιτέλους. Το σήκωσα ρε, μαλαίκα. Αφού το σήκωσε, πω, έκανε μια ώρα να, να, να, να σ' ακούσω τη φωνή σου, ρε. Τέλω, τι πω. θέλω θα κάνω. Ε, Δεν καταλάβω αυτή την πίεση. Να, να σ' κάτι. Προχτές πήρα να δέκα και είχες... Κλείσει να πούμε, τι έγινε τα αφεντικό, δεν σου πληρώνει τα ρεπό. Τώρα τι έγινε, Πολύ ποδήλατο μα έγινε. Yes, please go on. Εγώ ρε Αφού τώρα πειρα τηλέφωνο όλο Τι έγινε ρε μακά, πρέπει να το πει τώρα. Όπου θα σου κόψει τα ρεπά, έτσι. Εντάξει, μην το βγάλει ρε μακά. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο για άλλο πειράτο. Επισήμανε βέβαια και ένα ακρόατη προχτέ. Καλά, αυτό το μακά δεν βρίσκεται κάποιο σοβαρό στην αστυνομία να το μαζέψει για τον εκπρόσωπο, λέω. Που βγαίνει και λέει με μεθόδου πώ θα κάνει στο έγκλημα και μετά πώ θα καλύπτεσαι. Γιατί θα πήγαινε εμβρασμο ψυχή σε ενδο οικογενειακό καυγ χωρίς να το θέλω, εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργούσα εγώ πρώην έτοιμος 2, τέσσερι πράγματα, θα πήγαινε πέντε, έξι χρόνια φυλακή. Και τους μεφόδους της αστυνομία. Μα του και... κάνανε το σκληρό βασανιστήριο της ΕΔΕ, τι εννοείς? τον μαζεύουνε. Αυτός δε ο δε... άνθρωπος που τον βλέπεις θα υποστεί ΕΔΕ. Ε, δε! Ε δε, ε, δε. Ε, δε. Ε, δε. Ε, δε. Μας μα γαμμά που λέμε! Εννοείται το ίδιο είπαμε, είδε που έχουμε ήδη σκέψεις. Mm -hmm. Και σαν να βγαίνει δηλαδή ο πρόσωπο του Σαντού και να πει πώ θα αντιμετωπίσουμε του Τρούχου άμα γίνει πίθεση για παράδειγμα, έτσι. Δεν βγαίνει όμω η ε, κόρτα, κόρτα. τέλο πάντων. Δεν βγαίνει η κοταφιλιά, θα τα πούμε μεθαύριο. Έλα Αποστολή! Έλα φίλε! Τι θα γίνει με τον πιλότο, μα τα έχουν ζαλίσει. Ναι, ισχύει. Ένα μήνυμα αυτό λέμε. Ναι. Μέχρι και πότε έχεις ζύμα, λέμε ο πιλότος. Έχεις τζιβάνες ή τα κάνεις άφιλτρα. Τι? Τζιβάνες έχεις. Μπα. Όχι, mm. κατευθείαν. Εντάξει, μερακλίδικο. Μα που πούμε, δεν έχουν σε βγάλει πικιλή. Είσαι φάση τώρα, ε. Ναι, ναι, μαθαίνω τα νέα τώρα. Ναι, σε κατάλαβα, δικαί μου. Ωραίος, έλα, έλα, ζήστο. Μπράβο. Αφού πρέπει να ενημερωθώ σωστά. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Δεν έχουμε κάνει διάσημο να πούμε, να γίνει όλοι βιαστείς. Να προσέχεις ανάποδες, Πολύ είχαν κάψει τη γλώσσα του παλιά. Ε, ναι, αλλά εμείς έχουμε ειδική μεταχείριση στι φυλακές, φαίνεται. Είστε σε φυλακή. Ε, θα γίνω βιαστή και θα πάω. Απ' το να είμαι άστεγος. Σωστό, σωστό. Μίλαμε μπαλάσκα όμως, να σου πει τα τρικάκια. Εάν έπαιρνε τη λήφθη με την αστυνομία δεν θα πήγαινε ούτε 4 χρόνια Ναι, ναι, ναι. Τι θα γλιτώσεις, τι και πώ, μην και τα νιάτα σου μέσα. Έχει βίζα, έχει βίζα. Ή μίλαμε κυβέρνηση να σε κάνει κανένα διευθυντή εθνικού θεάτρου. Κάτι ρε, φίλε. Ε, να γλύψω, λίγο γι' αυτό όμω. και, και, Α, και μέσα. σου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 Ξέρω την Κορίνα, ξέρω τον αδελφό τη. Α, είναι κόσμο Πριτσαπίδου. Πριτσα είναι μεγάλο το Πριτσαδοπουλέικο. <laughs> είναι, είναι, είναι, είναι, είναι. Και αν δεν κάνω λάθο, είναι και κάποιοι στην Αχαγιά. Εν περιπτώσει, όταν το. Α, έχει χαρτογραφίσει θα... το Πριτσαδοπουλέικο, εσύ όλα. <laughs> <laughs> Έτσι. Και νόμιζα ότι μου κάνανε πλάκα. Αλλά μετά μου εξηγήσανε. Εν περιπτώσει, έχουμε τώρα και τι. Αλλάζει και ο μήνα, έχουμε και τα κλάματα τη Μπαζιάνα όπου νάνε. Έρχον, όποτε, δάς, δάς. να είναι. και μια αντίστροφη. Μέτρηση Θέλω να σου πω ότι κάθε 5 του Ιούλη Εγώ κλαίω Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω Η Περιστέρα, συγκλωμαστική <σπίσου> Γεια σου Δεν το αντέχω που θα τελειώσει η εκπομπή σου Έλα κουράγιο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 Όχι, εσύ θα χάσει. Το ξέρω. Για. Yeah. Ο χαμένο θα περνεί όλα όμω. Ο χαμένο στα περνών. Ο στα όλα. Ο χαμένο στα παίρνει όλα ο χαμένο τα πέρίνει όλα. Όλα. όλα. Θα σε δώ στην παράσταση.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 Denke. Όρσε, βρε, γιατί. Όρσε, έχουμε να παίξουμε έναν χρόνο, θε και δώρα, δεν μα παρατά. Γιατί έτσι το κάνω. Δεν κάνω όπω στα σούπερ μάρκετ, δεν λέγεται. Στα δύο τα ένα δώρα. Στα σούπερ μάρκετ, αγάπη, εμεί είμαστε τελικά τέσσερ. Εννοείται ότι. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να πάρει και δωράκια, παράτα μα. Και πολύ ωραία η παράσταση. Δείτε το πένθο. Το ξέρει, αφού δεν έχει δει ακόμα την παράσταση. Θα σε απολαύσουμε. Το ότι είναι ωραία. Είναι ωραίο ο τίτλο. Πάρα πολύ ωραίο ο τίτλο και ωραίο το μέρο εκεί που θα παρουσιαστή. Εδώ είμαι πρώτη θέση. Να σε δω εκεί, θα σε αγκαλιάσω και θα σε τη Ναι, έχει χαίρομαι. Έχουμε κορονοϊό. Εσύ? Να, ναι, ναι. Δεν θέλω, βρε. Δε, δεν θα γίνει, το σου, λέω, δεν θέλω. Έχουμε τον ήχο. Δεν αγκαλιζόμαστε. Α, εντάξει, ωραία. Εγώ τα έκανα και τα δύο τα εμβόλια. Μπράβο, αντέλα, για. Συγχαρητήρια στον γραμματέα μου. Χαίρετε. Έχω δύο προβλήματα. Δύο. Ναι, ναι. Για πε. Αρχικά, δεν με πιάνει το όριο για το 150 ευρώ εκεί με το εμβόλιο και ένα αγάπητο πράδο, μαζί, που θα πρέπει Και δεύτερον, πρέπει να διαλέξει τσιωλιά ή πιο μα το δείμερο. Εσύ τι θέλει. Τι τσολιά ή. ή πιο μα το δείμερο, γιατί πέστε με κοντά αυτά και είναι περιορισμένοι πολύ. Δεν παίρνει και τα 150, οπότε καταλαβαίνετε. Είμαστε λίγο στενά. Πιωμά. Ναι, εντάξει, πώ το λένε. Να πα να γίνει κόκκαλο. Τσόκκαλο, εντάξει, προ τα εκεί τέλο Θέλω να μην πολυλογούμε τώρα. Τσιωλιά. Ναι, καλά, είσαι υποκατελημένο. Μπορεί. Παρ' όλα αυτά. Κλήθηκα να απαντήσω. Λοιπόν, τσιολιά 3 του μηνό στο φεστιβάλ ε, στην ε, στη Τραπετσόνα, στα Λιπάσματα, στο ε, φεστιβάλ τη ΚΝΕ. 4 στη Νέα Καρβάλι στην ε, Καβάλα και 5 του μηνό στην πλατεία Ρετσού στη Θεσσαλονίκη. Και πόσα πάει, 12. Πόσο το έχει το ειστήριο. 10 είναι η προπόληση. Α, ah, εντάξει. Χαρτωμένο. Θα δω πώ θα πάνε τα μεταφορέ μου και θα πράξω αναλόγω.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 Τσίμα-τσίμα είναι η κατάσταση, ας τι να κάνει και ο Πρωθυπουργός με, με πόσο πρέπει να εξαγοράσει τους νέους ψηφοφόρους που δεν θα τους είχε αν δεν έδινε αυτά Αποστολή. Νομίζω ο Κυριάκος ότι yeah. θα τους δώσει 150 ευρώ και αυτοί δεν θα το γράψουν στα για τους εκλογές Νομίζω ότι θα το ψηφίσουνε, όρσε, εκτός να του υποχρεώσει 300 ευρώ ήταν το πρόστιμο για τη μάσκα μόνο, για τη μη χρήση Αυτά σου δίνει πίσω. Τα κορονοπάρτι πόσο πρόστιμο έχουν? 5.000, 3.000, είχε, είχε. Κάτι τέτοιο. Το άγριο ξύλο στις πλατείε, πόσο αποτιμάτε? Αυτό είναι αξία ανεκτήμητη. Ανεκτήμητη. Που λένε ανεκτήμητη. και οι τράπεζες.